Έλα, μου Έλα. Έλα, έμαθα ότι φτάνει στο Ηράκλειο. Ναι. Ωραία. Τώρα κοντά. Ναι, το ξέρω, το μάθα, το μάθα. Θα πω το πρόγραμμα. 12 του μηνό παίζουμε τύρναυγο. Ναι. Σε μια δωρεάν συναυλία. Α, ωραία, ναι, με χαρά. 13 Ηράκλειο, 14 Χανιά. 13 Ιράκλιο. Ναι, Ιουνίου όλα αυτά, Ιούνιο. Ιουνίου. Ιουνίου. Μενή. 13 Ναι, α, 13. έχω εδώ πέρα το ήταν τα από το φιβάλ. 13 είναι Παρασκευή για σα και Σάββατο για Χανιά. Ωραία, μια χαρά. Θα τα πούμε τότε. Εντάξει, έγινε. Αυτήν, αυτή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 Ναι, κυρία Αποστολή. Ναι, ναι. Γεια σα. Γεια σα. Πότε θα μα έρθει στου Αγίου Τόπου, στην Κρήτη. Όχι, η Ηλία. Ηλία. Βέβαια, στα ίδια κόμματα. Άγια, γιατί από πού. Θα σου πούνε, θα σου πούνε άλλοι. Δεν θέλω η Λία. Και όποιο υπά... θέλει να πάω στο κοριό του η Λία, παρά να έρθει εκεί η Λία σε εσά. Ό,τι αυτοί σε θέλουν. Αλλά τότε... Θα βρούμε τρόπο. Είμαστε λίγο και καλοί. Θα πιάσω σχέσει με το Βασιλιά να έρθουμε μαζί τουλάχιστον να τραβήξω κόσμο. Ντάξα. Το διάδοχο εννο. Υποδέχομαι τον πρίγκιπα Παύλο. Ο κασελάκι περπατά με ύφος και κορμάρα Ο κασελάκι πετάει, δεν περπατάει Είμαι κρυός Πολιτική, ρωτάει ο λαός Η μόδα στο παλάτι Α, είναι ποιήση Και ο Άνες του γράφει ροματικά Και η κοκολάκη. Μάλιστα, παγώσαμε, έλα δεν πειράζει, έλα γεια Αποστολή Έλα Τι μισέ σε αυτό το σπανάκι, το σπανάκι Ότι με ένα νόμο 509 Πάγανε γενιές Και στι εξορίε και στι εκτέλεσει, και θα την αυτό το λαμπράκι, πολιτικοί άντρε όπω ο Γρηγόρη Λαμπράκη δεν ανήκουν σε κόμματα ή χρώματα ή ιδεολογίε. Αποστολή μου, Ένα. μου ε, ακούω πάλι την εκπομπή, δεν ξέρω τι να σου πω. Πάλι, Μαλάκι, έκανα. Ένα ακροατή που είχε πάρει και δύο τίνητα τσκαφάνε και το χέρι. Αν δεν το πάρουμε αυτό, χαμπάρι, είμαστε χαμένοι όλοι. Ακριβώ αυτό. Ένα ακροατή δεν Ελά, αποστολέ. Ελά. Δώσε προσοχή, Σοβιετικό Κούδο ομιλή. Ωπα. Λοιπόν, να σου πω πότε θα πάρει μπλουζάκι Soviet Bear που έχω Έχει κάνει και τι τι, εσύ. Βέβαια. Να. Για το γυμναστήριο, βέβαια, στο μπλουζάκι Soviet Bear. Τι λε. Για το γυμναστήριο, είπες. Ναι, ναι. ναι εκεί το Δηλαδή θα πρέπει και γυμναστήριο. Ε, μα αυτά δεν μπορώ. αν δεν να Πού βγαίνει έξω, Ναι, δεν Άντε, καλέ, στα λαγούμια ναι. θα βγουν πάλι. Ναι, αυτό, άμα τις κυνηγήσουμε, θα βγουνε. Ναι, όχι, ε. θα τις οφείσουμε. Λοιπόν, παίζουν που σου στέλνουν μπλουζάκι. Εδώ στο ραδιόφωνο. Στο ραδιόφωνο, τι, μέσα από το τηλέφωνο. Θε μια διεύθυνση, ρε. Α, ναι. Λεωφόρο γκρού 188, Καλιθέα. Έγινε, σε ευχαριστώ πολύ. Λάρτζε, γιατί με στον όγκο.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 King you Λοιπόν, άκου τώρα έναν να δω πώ θα μου το τελειώσει εσύ. Μ' αρέσει το καρπούζι, μ' αρέσει το πεπόνι. Μπάτσι, εγώ. Συγγνώμη, ναι, συνεχίστε. Ναι. Μου βγήκε κάτι αυτόματα ναι, και ναι. δεν είναι σωστό για την ποιήση. Αλλά στο σαγανάκι πάντα βάζω λεμόνι, Το τελειώνω εγώ. Μπράβο. Παλαβέ, το μου. Μπράβο, γιατί <συγνώμη>, μου πήγε το μυαλό αλλού και δεν ήταν σωστό. Και ακούει ναι. και ο Δεν θα ήθελα. Ο όρο Ευρώ. Αυτός είναι ο όρος μου εμένα ας πούμε Μια βδομάδα ρε πόλ και τα λοιπά Πάρτε να μην σταχρωστάω Λύσαμε Ναι ναι έλα γεια Πες το τίμιο δεν είμαστε καθόλου καλά Έλα, Μωρή έλα, Μωρή Λούλου. Προσπαθώ από να σε πάρω να σου πω τα ευχάριστα και με γράψει τα αρχήρια σου. Παντρεύεσαι. Όχι, φιλέ. Χωρίζει. Το καλύτερο, ετοιμάστε μπαγκάζια μου, ναι, και εσύ και ο τίμιο. Πού πάμε, στο διάλο. Πά θα μα στείλει στο διάλογο. Όχι, αγόρι μου, ήδη έχω πάρει 20 μετοχέ από το κόκκινο. Ακραίο. Γιατί πουλάνε μετοχέ, ναι, ρε. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, 10 ευρώ η μετοχή. Έχω πάρει 20. Τέλεια, τίληξετε πολύ καλά. Πρόσεξε, περίμενα, ρε. Βάλτε σε ε... ένα ε... προφυλακτικό και όταν έρθει ώρα ξέρει πού. Σε με Ας πω, εγώ σε πήρα για άλλα πράγματα Τώρα και εσύ μου λες Μαλκίες". Εγώ σε πήρα Εσύ ξεκίνησες πρώτος Με το 13ο και 14ο μισθό που θα πάρουμε τώρα Θα αγοράσω και άλλες Και θα αποκτήσω α πούμε δικαίωμα ψήφου Οπότε τι θα κάνω Θα φέρω ελληνοφρένια στο κόκκινο Και θα σταματήσουν αυτά τα μου Οπανάλλε να, να, να κατηγορούν ότι δουλεύετε συνέχεια σε συστημικά. ναι ε, ε, ε, ε, ε, Να πάμε ε, και σε έναν συστημικό πάτε... ρε παιδί, να το ε, κόκκινο αριστερό, καλή ε, ώρα. Θα πάτε σε ένα αριστερό. Ρα... Επιτέλε το, πε. Ρεπούλε ότι θα είμαι και φαγητό. αυτό ξεκίνησε ότι θα μου πει καλά νέα, ε. Ωραίο. Ε, ωραίο. ναι. Ωραία. Τέλαρε, Αποστολή με την πρώτη. Ναι, τι ήθελε με τη δεύτερη, μετά τα Όχι, όχι, εντάξει, μια χαρά σα ευχαριστώ πολύ. Να σου πω του φασίστε, βέβαια, δε, δε, μόνο που του ακούω. Άλλων, ειδε, μπουκούκου, ξέρω όλου αυτού. Βούρτευση. Δεν μπορώ, μου έρχεται με τόσο. Αλλά αυτά τα λαμόγια στο σκάι να του γοντάρουν, μου τιμίζουν κάτι παπατρίδε παλιά. Θυμάσαι εδώ παπά και παπά. Ξεφτείλαει να αυτή δεν φύλε. Είναι, αλλά επιτελούν λειτουργήμα. Λειτουργήμα, ο ωραίο μα. Εντάξει, είναι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 Κάποτε, όταν και όπως, πώς να ψηφίσω ρε φίλε πούχο, πρόσεξε αυτές τις λέξεις, Τι είπε ο κάποτε, όταν και όπως, δεν μπορούμε να πάμε. Άρε ΣΥΡΙΖΑ που σας χρειάζεται, ΣΥΡΙΖΑ ε. του Τσίπρα, το καλό με τις αυταπάτες. Αφήνοντας πίσω μας τη λιτότητα, τα μνημόνια,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 Ναι, χαίρετε. Παραπολιτικά. Ναι, ναι. Να ρωτήσω κάτι. Αυτά που βάζετε από το συνέδριο του Κασελάκη είναι original. Ο Στέφανος ο Κασελάκης, το παιδί μας, το εγγόλι μας, το αδέρφι μας, ακόμα και ο γονιός μας που μας υπερασπίζεται, τα δίκαιά μας. Original τελείως. Original <laughs> Γιατί γελάτε κύριε. πάει η δουλειά σου, Αυτό ναι, μια ανησυχία την έχω. Δεν πειράζει, να βγαίνουν και νέοι κωμίκοι, ανθίζει το stand-up. Να σου πω, αυτή που λέγει για τον Κολοκοτρώνη, για τον Κασελάκη και το Χριστό που πήγε φαντάρομος μαζί του. Ναι, τι, τι. Ξέρει τον Χριστό, ξέρει τον... Ολοκοτρόλη. Δεν με τρέναν τα πτυχία όσο οι γνωριμίε. Συνεδρό. Ναι, πού είναι το πρόβλημα. Όχι, <συνεδρος> γιατί αν πηγαίνανε με πρόσκληση, το ψάξιμο πρέπει να ήταν εκπληκτικό, έτσι. Ελπίζω τότε με πρόσκληση να ήταν, να έχει διαλέξει του καλύτερου. Οκ, okay. εντάξει, άρα εσύ είσαι πολύ πίσω, έτσι. Καλά, δεν είσαι ιδιαίτερο αυτό. Και... Είμαστε έτσι κόμμα. Δει... Άστο, αυτοί είναι επαγγελματίε δει... πια.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 Μου. Έλα. Γυμναστηριακό εδώ. Μπαξ, αναπήρε. Ε, αφού με αποκατέστησε, γιατί να μην πάρω. Α, είσαι αποκατεστημένο τώρα, σούργελο. Ναι, ρε, μαλάκα. Λοιπόν, έχω λοιπόν θέμα που σου έχω πει: Απ τη στιγμή που έχουμε δημοκρατία, αδερφούλη, σημαίνει ιστονομία, δικαιοσύνη, ισοτιμία. Πώ λοιπόν γίνεται τα κοριτσάκια του σούπερ μάρκετ, οι εργάτε, εμεί οι υπάλληλοι, εσεί εκεί πέρα, ελεύθεροι επαγγελματίε κλπ. Να βγαίνουμε 62 και 67 σύνταξη και τα δημόσια κοπριταριά και τα μόνιμα να βγαίνουν εσά. 45 οικοπριντομπατσολί με το στρατιωτική και αρχίδια και υπουργείων και τα αρχή μου και οι που το 39 ανήλικο. που είναι η δημοκρατία ρε σε αυτό και γι' αυτό σου επαναλαμβάνω Μητσοτάκης γαμάει γιατί έδειξε το θέμα που κανένας 50 χρόνια δεν το τώρα αυτή τη τη μονιμότητα Οι Έλληνες μαλάκες και οι άλλοι πίσοι έξυπνοι. Σε αυτό το θέμα όποιος θέλει Ακροατής να πει, αλλά όχι επί προσωπικού φυσικά, εγώ θέλω να τον ακούσω. Βεβαίω. Τι γίνεται τελικά ρε πριν 50 χρόνια... Γίνεται, τι γίνεται θα καμίσσουμε. Τι γίνεται θα καμίσσουμε. Ρε μαλάκα πενί... 50... Α, συγγνώμη. Γεια σου Να σου κάνω μια ερώτηση. Προσωπική. Να σου κάνω μια ερώτηση. Θα σου κάνω μια ερώτηση. Πώ ή εγώ, σαν γανιάζει ο πώ ή εγώ, πε μου σε παρακαλώ. Ήθελα να σε ρωτήσω με αυτό το γκάθα μου δείτε το γυμναστήριακό. Μήπω παρνόσατε. Όπα, όπα, όπα, και πού είναι το πρόβλημα. Έστω και αν. Όχι, μπρε, ναι, αλλά να μην λειτουργεί σαν. Με χρησιμοποιεί εννοεί, με χρησιμοποιεί, με χρησιμοποιεί. Έχεις δίκιο. Ναι, για να και μου ώρα. Ναι.